Στοιχία 11 24. Η θεία πρόνοια και οι πτώσει του Ισραήλ. 11. Δεν μπορεί λοιπόν κανεί να αρνηθεί ότι οι Ισραηλίτες υπέχουν ολόκληρον την ευθύνη της αμαρτίας και απιστία των. Γεννάται όμω το ερώτημα, Μήπως οι απιστήσαντε οι εσκόνταψαν εσκόνταψαν δια να πέσουν τελειωτικά, χωρί να υπάρχει καμία ελπίδα να ορθωθούν από την πτώση του αυτήν. Μηγαίνει το ποτέ να είπαμε κάτι τέτοιο. Αλλά έπεσαν, δια να εξασφαλιστεί με την πτώση τους αυτήν, ίδια του Χριστού σωτηρία τους εθνικούς, έτσι δεν να διεγύρει αυτούς ζηλοτυπίαν ο Θεός και από την ζήλια που θα τους πιάσει όταν βλέπουν τους εθνικούς να κληρονομούν την επαγγελία να παρακινηθούν κι αυτοί στο να πιστεύσουν. 12. Εάν δε οι πτώσεις τον έφερε πλούτων ευλογιών εις κόσμον, και αν η ήττα των και η κατάπτωσή των εν την πνευματική ζωή έγινε πρόξενο πλουσίων δωρεών ει του εθνικού, πόσο μάλλον η προσέλευση ολοκλήρου του αριθμού των ει την πίστη θα γίνει πηγή πλουσίων δωρεών και χαρίτων ει ολόκληρον την ανθρωπότητα. 13. Μην νομίζετε δε ότι οι ιδέε μου αυτέ περί του Ισραηλιτικού λαού συντελούν στο να λησμονήσω την αποστολή μου ει τα έθνη. Διότι λέγω εσά, του εξεθνών, Εφόσον είμαι εγώ Απόστολο για να κηρύττω το Ευαγγέλιον στου εθνικού, προσπαθώ να τιμήσω τη μεταξύ των εθνικών αποστολή μου αυτήν και να αποδείξω αυτήν όσο το δυνατόν περισσότερων καρποφόρων. 14. Ναι, προσπαθώ να ελκύσω με το κήρυγμά μου όσο το δυνατόν περισσότερου ιδωλολάτρε των Χριστών, μήπω έτσι τη εγείρω την ζήλια των κατασάρκα ομοεθνών μου και όσο μερικού από αυτού. Όσοι θα παρακινηθούν από την ζήλια να αυτήν, να γίνουν και αυτοί χριστιανοί. 15. Προσπαθώ δεν να σώσω έστω και ο λίγος μου, διότι εάν η αποβολή και αποδοκιμασία τους έγινε αιτία να συνδιαλλαγεί ο κόσμος με τον Θεό, τι άλλο θα είναι η προσληψή τους στη την πίστη παραζωή όλων και ανάσταση πνευματική εκ νεκρών. 16. Εάν δε οι ένδοξοι και προφίτε του Ιουδαϊκού λαού, τους οποίους μπορούμε να παρομοιάσουμε με το προζύμιον εκ της νέα εισοδίας, είναι Άγιοι ως αφιερωθέντε στον Θεόν και ευλογηθέντες υπ' αυτού, τότε και ολόκληρον το ζημούμενον δι' αυτού υλικών, ήτ' ολόκληρον το Ιουδαϊκό έθνος, είναι κατάλληλον για να γίνει Άγιον. Και αν η Ρίζα ήτ' η Πατριάρχη των Ιουδαίων είναι Αγία, τότε και τις ρίζες αυτή η κλάδη ή τη Ισραηλίτε είναι κατάλληλη να γίνουν Άγιοι. 17. Αλλά αν μερικοί από τους κλάδους απεκόπησαν, ένεκα της απιστίαστον και χωρίστησαν από την Αγίαν Ρίζα των Πατριαρχών και Πραφητών, σι δέο μέχρι προλίγου η τη ισραηλιτε ειναι καταλληλη να γινουν αγιοι 17 αλλα αν μερικοι απο τους κλαδους απεκοπησαν ενεκα απιστία των και χωριστησαν απο την αγιαν ριζα των πατριαρχων και πραφυτών. σι δεο μεχρι προλιγου η δωρολατρης και τη ίσο αγριελέα και ο προς δέντρων άγριων και άκαρπων, εκεντρώθης μεταξύ των κλάδων της ευλογημένης ρίζης και έγινε συγκοινωνός της ρίζης αυτής και του παχαίου σχημού της ελέας 18. Μη υπερηφανεύεσαι και μη περιφρονεί τους κλάδους που απεκόπησαν εάν δε υψηλοφρονείς μάθε ότι δεν βαστάζεις σή την ρίζαν αλλά η ρίζα βαστάζεις σε και εις αυτήν ή τη πατριάρχας οφείλεται το ότι συ απολάβεις τας ευλογίας 19. Θα είπεις λοιπόν ίσως δικαιολογών την αλαζονίαν σου. Απεκόπησαν οι κλάδοι για να γίνει τόπος διεμέ και κεντριστό εγώ στο και ευλογημένων δέντρων. 20. Πολύ καλά. Οι κλάδοι όμως απεκόπησαν ένεκα της απιστίας. Συ δε, ουχή ένεκα των έργων σου και τη ειδική σου αξιομιστίας, αλλά ένεκα της πίστεως, στέκει όρθιο και επί Πρόσεξε λοιπόν. Μη υπερηφανεύεσαι, αλλά τα ταπεινοφρονών, έχει φόβον. 21. Διότι αν ο Θεός στους φυσικούς κλάδους δεν ελυπήθη και δεν ελογάριασε, φοβήθητη μήπως δεν λογαριάσει ούτε εσέ που δεν είσαι φυσικός κλάδος. 22. Αντί λοιπόν να υψηλοφρονεί πρόσεχε και κοίταζε καλά, ποιαν αγαθότητα και ποιαν αυστηρότητα αμήλικτων έδειξε ο Θεός. Προ εκείνου οι οποίοι για την απιστίαν τους έπεσαν αυστηρότητα ενώ προς σε αγαθότητα, εάν επιμείνεις να στηρίζεσαι και ελπίζει στην αγαθότητα ταυτήν, διότι άλλο κι εσύ θα κοπεί ολότελα. 23. Και εκείνοι οι δε οι οποίοι απεκόπησαν, εάν δεν επιμείνουν στην απιστίαν, θα κεντρωθούν, διότι ο Θεό έχει την δύναμη να του κεντρώσει πάλι στο ήμερον και ευλογημένων δέντρων. 24. Λέγω δε ότι ο Θεός έχει την δύναμη να τους κεντρώσει πάλιν, διότι εάν εσύ εκόπεις οριστικά από το δένδρον που από τη φύση του είναι αγρία ελέα, και όλος αντίθετα προς την φύση σου εκεντρώθης εισήμερον και καρποφόρων ελέα, πόσο μάλλον αυτοί οι οποίοι είναι κλάδοι της αυτής φύσης προς την ημέρον ρίζα θα κεντρωθούν στην ειδική τους ελέαν,